Έλα, Έλα. Καλημέρα. Άκουσα τώρα τον Άδωνη και ξαναθυμήθηκα για τι που λέει. Γιατί χρησιμοποιεί συνέχεια την αρχαία Ελλάδα. Ο καπιταλισμό. ελληνικό λαό εφίδωται τον καπιταλισμό. Όχι μόνο ελληνικό δημόργημα. Η Δημοκρατία ήταν μια όχι μόνο υπεραλιστική από τους δύναμη όπω λένε και δύναμη. Αυτό ο άνθρωπο, αυτοί μάλλον, αν ζούσαν στην αρχαία Αθήνα, θα ήταν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 Εξάλλου η Αθηναϊκή Δημοκρατία είχε την ακού και την παρακμή. Καταστράφηκε στο τέλο. Έτσι είναι η ιστορία. Ο κομμουνισμός θα ήρθε. Ναι. Και κάτι άλλο γιατί μα έχει ζαγίσει. Δεν πάλι οι Αργέλληνε. Έμορροι ήταν. Το επιχειρήν του άρεσε. Ο Θεό ορμίζηταν. Πώ καταφέραμε να γίνουμε αυτό το πράγμα του 20ου αιώνα, αυτό είναι ένα, μια, μια ιστορική ανομαλία. Οι Έλληνε μετά την κατοχή και μετά τον εφύλιο, ήταν γιατί Ένα ντοκιμοντέρ που δεν είναι ούτε κομμουνιστικό ούτε τίποτα στην μηχανή του χρόνου, που έλεγε ένα ελασίτη ότι περπατούσε μετά από την κατοχή, μάλλον στο δρόμο και συναντάει ένα βασανιστή του που τον βασανίζονταν μαζί με του Γερμανού. Γιατί του είχαν σπάσει το πόδι και τον είδε κουνάμενο συνάμενο, αξιωματικό του ελληνικού στρατού. Πώ να μην είναι αριθμοί αυτοί οι άνθρωποι. <Τερά> Εγώ είμαι ο Λέγα, καλησπέρα. Καλησπέρα. Λοιπόν, αν το πάντων, τώρα τον και τα δρόμο, πάω στο αεροδρόμιο. Έχω 50 πάντων, Και ακούω τον για μου λέει ότι πλούσιος. Στην Ελλάδα. Τουλάχιστον δύο στου 3 που λένε ότι και ότι είναι φτωχή, δεν είναι. Είσαι Άστο κι αυτό. Έχω καταλήξει ότι ο άνθρωπο δεν έχει αυτά που Τα λέει Απλά δεν τα καταλαβαίνουμε εμεί γιατί δεν τα λέει για μα. Τα λέει για αυτού. Τα λέει από τη δικιά του σκοπιά όλα βγάζουν νόημα. είμαστε. Και στη δικιά σου θέση με την μπλεμπα, έλα σε παρακαλώ. Αυτό κάποια στιγμή να σεβαστούμε κάποια πράγματα. Από τη δικά μα νομίζουμε ότι λέει μαλακίε. Δεν λέει μαλακίε. Αλλά ή καλά, αλλά από τη δικά του μεριά. καλά, μην ξανά Τώρα το... δεν λέει μαλακίε. Δεν το... γίνεται ε, αυτό. Το... Αυτό είναι το... ασέβεια. Το... Αυτό λέω, ρε παιδί μου, πρέπει να αλλάξουμε mindset. Και εμείς κάνουμε το λάθος, Δεν το κάνουν αυτοί. Αυτό Α, καλά. να το δούμε έτσι, να το δούμε. Ε, έτσι κι αλλιώ τόσο ανεχόμαστε. Να μην αλλάξουμε και σκεπτικό. Α, Πέρα μου να με κάνω μια ώρα παίρνω τηλέφωνο. Δεν μπορώ να σε βγάλω γραμμή. Να σου πω. Πε τη μαλαγία σου. Πε τη μαλαγία σου και άσε τα πολλά. Πότε θα συνεργαστούμε, πε μου. Θέλω να σου βάλω μικρόφωνα. Τι θε να μου βάλει? Μικρόφωνα. Σουρ. Sure. Και σουρ sure και ό,τι άλλο θέλει. Εννοείσαι σίγουρο. Σουρ, αργιουσουρ. Σουρ, σουρ. Σουρ, ε. Θέλω να μου βρει καλό μικρόφωνο για τι παραστάσει. Να αγοράσω. Εναι, yeah, έτσι yeah. να πάρει από τη θέση. Το μαγαζέ. Ασύρματο. Ασύρματο. Ασύρματο. Όχι να νοικιάσω, να αγοράσω. Θα στο δανείσω χωρί λεφτά να το δοκιμά. Και αν με πάρει τηλέφωνο κάποια άλλη. στιγμή που θα μας στον αέρα. Θα σου πω και θα το πάρεις. Πως θα το πάρω, Πως θα το πάρω. Ποιο φτινά. Α πόσο θα το πάρω. Ποιο φτινά. Αν τη τηλεύωνο να σου εξηγήσω. Αν θα μου εξηγήσεις Α. το όνειρο που λέμε. Έτσι μπράβο. Α, αυτά είναι περιμένω. Για την εγωνισή μου, yeah. για ελληνικά δεν είναι. Ναι, αυτό. Ναι, μπορώ να πάρω μέρο. Μπορώ να μιλήσω τώρα. Τώρα. Λοιπόν, πέστε από την να βάλει στο uh, παλάτι να πει στα μάρκετ, να βάλουν και λίγα αμελέτητα τα βρίσκια, μοσκαρύσα. Ah, μάλιστα. Ναι. Το γανά καλό. Γι' αυτό τον βιάζουν τον κόσμο ναι. και δεν πάει και θέλετε έτσι, σαν επιλέω και άγουλου. Λοιπόν, να απολαύσει τα βράση και να απολαύσει ένα τιπουράκι στον βιασμό. Γιατί αν δεν μπορεί να αποφύγει στον βιασμό. Ε, ε, ε, απόλαυσέ τον λέει μετά νομίζω, ε. ε ναι, ναι. βρήκα το ναι. και εσύ έτοιμο, αλλά και εγώ. Να, Μούρθα μέσος. Λοιπόν, χάρηκα. Ναι, γεια χαρά. Πες το τίμιο, δεν είμαστε καθόλου καλά. Καλησπέρα, ο κύριο Καλαμούκη. Ο άλλο. Και ο κύριο Παρπαγιά. Ο άλλο. Δεν είστε αυτό που μιλάει στο ραδιόφωνο αυτή τη στιγμή. Το... Αυτό yeah. που μιλάει στο ραδιόφωνο την προηγούμενη στιγμή. Ναι, τέλο πάντων. Σα ακούω από χθε. Πάνω όχι εσά, δηλαδή. τον Το είναι αδελφο. Το... Πολύ πρόλογο, πάμε λίγο. Ναι, έχει μία μανία με τι τράπεζε. Δηλαδή... Τι θέλει, δηλαδή, πείτε το. Ναι, να κλείσουν αυτός... οι τράπεζε, να καταστραφεί η οικονομία. Το... Ε, Τι θέλει, δηλαδή. Ξυπνάει ο δεξιό μέσα σα και δεν μπορεί να το κρατήσετε, καταλαβαίνω. Δεν ξυπνάει ο δεξιό μέσα, μου είμαι δεξιόδε. Α, είναι ξύπιο. Γιατί ξύπιο και δεξιότη είναι ίσω.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 Και, και πώ θα λειτουργήσει. Ρεποτάνα όλα, τίποτα. Να πάνω αγαμίσει όλο το τραπεζικό σύστημα. Εντάξει, νομίζω τώρα ότι δεν μιλάτε σοβαρά. Φοτιάρε! Ακόμα και στη Σοβιτική. Και... Τίποτα, να... κουκούλα μέσα να πάρουμε ότι μπορούμε και να το διάλογο διάλοποκι χάμω. Τι να πάρουμε, αφού δεν έχουν ελεύθερη τράπεζε. Πώ. Θα... Παιδί μου στο χεισυγιάτικο δέντρο να μην βάζουμε στον να βάζουμε τραπεζίτε. Αυτό, το καταλαβαίνει. Έστω και το τι το κάνουμε. Τι θα λύσουμε. Μετά, τι θα γίνει, του πήραμε του τραπεζήτε. Τι τι θα γίνει, παιδί μου, τη σκέψου να κρεμάσει από το δέντρο του τραπεζήτε Εκεί να του κυρίου.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 Που νομίζει ότι εξατόμαστε από τι τράπεζε. Δεν σα είπα αυτό, κυρία μου, και ελπίζω η προσφόρηση να μην απευθύνεται. Ε, όχι, βέβαια, είναι δυνατόν εσεί να σα πω, εσά έτσι που μιλάω με έναν κύριο αξιοσέβαστο δεξιό. Μου αρέσει ο τόνο που χρησιμοποιείτε, όχι ουμοριστικό, αλλά εγώ σα μιλάω σοβαρά. Καλά κάνετε. Κι εγώ σα μιλάω σοβαρά. Τι θα κάνουμε δηλαδή το αύριο. Εγώ μπορώ να συμφωνήσω ότι οι τράπεζε, ναι, εσχροκερδούνε, δεν θα έπρεπε να βγάζουν τόσα σε μια δύσκολη στιγμή τη χώρα. Άντε. Καμία αντίρρηση. Η λύση πια είναι. Δηλαδή το να κατηγορούμε μόνο, αυτό είναι πολύ εύκολο. Εμεί τι τράπεζε αυτή είναι η λύση. Να διανύμουμε δίκαια τον πλούτο. Τι σου λέω τώρα εσένα, Α. Θα καταλήξω σαν τον Τζουμάκα μετά, Μαρξίτη και δεν θέλω. Υπάρχει μεγαλύτερο ανέκδοτο από αυτό. Με συγχωρείτε, αλλά δεν μπορώ να γίνω τραπεζίτη και νομίζω, και μπορείτε τραπεζίτης. Έγινε, νομίζω ότι κι εσύ μπορεί να γίνει τραπεζίτη. Γιατί αυτό που έγινε νομίζει ότι μπορούσε να γίνει τραπεζίτη. Ήταν ο Στουρνάρα για να γίνει τραπεζίτη με δουλεύει. Αυτό καταλαβαίνει. Ότι ο Στουρνάρα ήταν για αυτή τη θέση. Τι άλλο θέλετε.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 Να. Ε, εντάξει, νομίζω δεν μπορούμε να κάνουμε κουβέντα έτσι. Εγώ από την αρχή το έχω καταλάβει. Γιατί τότε δεν με κλείσει. Εσεί ξεκινήσαμε ταγατε, πάνε... είπατε είμαι δεξιότη. Είναι δυνατόν μετά να μου πάει η κουβέντα έτσι. Ε, το ανέφερα γιατί με ρωτήσατε, δεν θέλω να ε, είναι. Ναι, ναι, ναι, ναι, ε, είναι βασικό όμω. Σα όλα σα ζωτά και το έχωλάβει. Τέλο πάνε. Λοιπόν, το... λοιπόν χάρηκαστελά. Ότι είμαι δεξιότηό, δεν σημαίνει ότι εστηρίζω τόσο πολύ με χέρια και με πόδια τη Νέα Δημοκρατία. Έχει πάρα πολλά. Την νέα δημοκρατία δεν ανάγκη να τηστηριζή με χέρια και με πόδια, αρκεί ο κόλλο. Το πάτε αλλού το πράγμα. Εκεί Ναι, Πείτε έχουν... το! Επειδή τελευταία παρακολουθώ την εκπομπή αρκετό καιρό. Μητσίο σα δεξιό, Ναι, ναι μυτσίο σα, το πούμε έτσι. Ναι. Έχετε κάτι παραγγελίε σακού για Παρασκευή που ζητάει ο κόσμο διάφορα πράγματα. Πείτε Ένα το! Ένα τραγούδι θέλω! Τον ύπνο του ΕΑΜ! Ελα μάνα μου, να σου πω, όλοι αυτοί τώρα που σκέφτονται να ψηφίσουν τον το έτσι τον νεογολόγο καταγωγής, τον Ανδρουλάκη, έχουνε ψευαίσθηση ότι δεν θα κάνουν συγκυβέρνηση με τη δεξιά. Ναι, Είσαι, αυτό το ο Ανδρουλάκης το ξεκαθάρισε, άρα... Όσο είμαι πρόεδρος του ΠΑΣΟΚ, το ΠΑΣΟΚ δεν θα συγκυβερνήσει με τη Νέα Δημοκρατία. Αχ, ματαιότης ματαιοτήτων, τα πάντα ματαιώτης. άρα άρα. Σίγουρα κυβέρνηση με τη δεξιά. Α, αυτά δεν μπορώ. Τώρα... Είστε δύσπιστοι. Τώρα δεν ξέρω από πού τον κρατάει ο κούλης, γιατί κάπου... Καλέ το παρακολουθούσε. Δεν ξέρεις από πού το, από που το κρατάει. Α, Α, από μάτω, τώρα, Λοιπόν, άκου, δεν πρόκειται ποτέ να στρώσει τίποτα. Και ποτέ, μα ποτέ δεν πρόκειται να γίνουμε λαό. Πε στην καθημερινότητά ξαναπεί. ένα σούπερ μάρκετ, βγαίνει στο δρόμο με πρώτον εμένα. Μια τρέλα. <στονίκο> δεν για Καλά είναι λοιπόν. Μετά έχει άδικο. που σα λέει Η αριστερά από τη φύση είναι Α, μπράβο, άμπραβο. Τώρα φαντάζομαι ότι 70.000 παίρνει ο Πουπούκο, ο Βορρήνη, ο Χατζημαρκού. Από πού παίρνουν 70.000? Ψήφιζα, παίρνει ο Βαρουφάκι. Να το διευκρινίσετε τώρα για μην είναι τίποτα αδιευκρινιστό. Όταν είναι... λέτε για ποσά είναι... θέλω να διευκρινίσετε τι λέτε. Καλά, είναι... Τι είναι φορή, φορή, τα είναι πολύ παραπάνω. Την άλλη φορά δεν ποτίσαμε τα διευκρινίστα. Λοιπόν, το πιασα, κατάλαβα, χάρικα. Έλα. Λοιπόν, θέλω να μαθήσει να μιλήσω λίγο. οχ, οχ, οχ. Και θα ακούσω πάλι. Έλα έ, άκου, λοιπόν, μίλαγα με τον γιό μου που είναι επιτρέπο, έφευγω, είναι εξηγούσα ότι απλά στον καπιταλισμό έχει στην εντύποση ότι νομίζετε ότι θα γίνει πλήσω, ενώ στον κομισμό σου λένε κύριε θα ζήσει με αυτά για να ζούμε όλοι καλά. Είναι 16 χρονών παιδί, 15 φυλακή, τα κατάλαβε. Οι βλάκε που πάνε ψηφίζουν αυτά τα συγχάματα. Το 16ο λοιπόν από στόργη μου κατάλαβε αυτό το απλό πράγμα. Ότι στον κομισμό μπορεί να περιορίζει λίγο κάποιε συνωση εγωνικού να συμμετήσουμε. Αγωνικό... Είσαι εσύ σαν άνθρωπος και όλοι οι άλλοι σαν άνθρωποι Μπορώ να είναι σαν άνθρωπος κόπτε το σήμα Κόπτε τελείως Τι είχα τήρηταν αυτό Όχι έλα. έλα έλα σε ακούω Α δεν σου πω Τον άδονι έχει ε, πολλά αποθυμένα με τους αριστερούς Γι' αυτό είστε τέτοιοι μίσες με τους αριστερούς Δεν ξηγείτε αλλιώς Είναι μίζερ επ' τη φύση του φρε παιδάκι μου Κρουσούζοντες δεν μπορούμε να κάνω αλλιώς ΣΥΡΙΖΕΟΣ Τα να σου πω: Έχω πάει στην Αθηνά σήμερα να πάρω μια τριαντάδα αυγά. Και εγώ έχω πάει. 6... Έχω πάει, έχω πάει. Yeah. Έχει πάει, έχει πάει. Έχω πάει, έχεις πάει. Έχω πάει, έχεις πάει. Λοιπόν, μια τριαντάδα αυγά, 6,90. Καλά, δεν είναι τώρα το Πάσχα. Βλαμμένο τελείω, είσαι και εκεί. Τι λε, Βρε Μαλάκα, οικογένεια έχω. Εγώ τριαντάδα είναι για 15 μέρε. Λοιπόν, και μου λέει 6,90 η τριαντάδα τα μεγάλα αυγά. Και του λέω με τσίπρα, ήταν που δίναμε 4,90. 35% αύξηση με μιτσοτάκι. Εντάξει. Ακόμα και στραυγά τώρα, όπου και να το ψάξεις, άσε με τώρα, τα ξέρω. Έτσι μπράβο, 6.90 με Μητσοτάκη, 4.90 με Τσίπρα. Αλέξη, σε περιμένουμε αγόρι μου. Το 6.90 περιμένουμε... επί Πασόκ ήταν το καλό, 6.90 το καλό. Καλά με το Πασόκ, άστο, δεν το συζητάμε, τώρα άστο. Με το Πασόκ πηγαίναμε στον άμμο τότε που είχε πρωτοανοίξει, άστο, γάμιξε το, έλα, γεια. Αποστόη μου, ήρθα να κλείσω τον απορ Αποστόλη μου. Η αίσθηση τη φτώχεια είναι σαν την αίσθηση τη θερμοκρασία. Σύμφωνα με την επιστήμη τη στατιστική, στην Ελλάδα, τουλάχιστον δύο στου τρει που λένε ότι αισθάνονται ότι είναι φτωχοί δεν είναι. Σήμερα στη Θησσαλονίκη, α πούμε, έχει 13 βαθμού Κελσίου, αλλά η αίσθηση είναι για 5 βαθμού Κελσίου. Εξάλλου, όλοι εφοπλιστέ είμαστε. Όλοι εφοπλιστέ είμαστε. Φοπλιστές. Καλά, επίση είναι υποκειμενικό, έτσι. Άλλο δεν κρυώνει, άλλο κρυώνει. Ναι, ε, ε, έτσι και φτώχεια. φτώχεια. Άλλο αισθάνεται, άλλο δεν αισθάνεται. Στο πλαίσιο αυτό το λέω γιατί υπάρχει επιστημονικά η έννοια τη θερμοκρασία.